NE? Έλα. Έλα, τι γίνεται, γιατί μιλά με την τριβή πρώτα. Κάνει κενό. Τροπόρτα τόσε ώρε φέρνω και κρίνει. Τι γίνεται, ρε φιλέ. Τέκανα για να σε ψήσω τώρα, όμω α... και πιο πορεμένο. Έλα, όταν είναι κανεί σε αναμονή, είναι πιο πρόθυμο. Λοιπόν, άκου να δει. Μου θύμισε τώρα αυτοί που τσακώνουν δε χθε ότι έκλεισε το μικρόφωνο ο Μητσοτάκη και την έκανε. Ό, ό,τι είχατε να πείτε, το είπατε κύριε Τσίπρα. Η συζήτηση λήγει. Λίγη... Και τσατίζε το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρα ο ο ο μάλλον καλά το είπα. Μια παρενία που λέει ο λαό. Έκλα συνήθι πόλα σε ο γάμο. Λοιπόν, μην πάει ο νου ότι είναι η Το θέμα είναι ότι ο γάμο αυτό είναι πολύ συγκέρευε. Πολύ συγκέρευε. Συμφωνούν σε όλα. Χαρακτηριστικότατο. Τελευταίε πέντε τροπολογίε του Κουγκουέτσα πέριξαν χωρί κουβέντα και τέσσερι. Ε, σε αυτά όλοι. συμφωνούν. σε αυτά που διαφωνούν. Ακριβώ αυτά που θέλουν να δείξουν ότι κάτι. Είναι σαν είναι τα σωμα... ανθρωπάκια τη Ρόμπερτ Τικάπα. Τα είχα αντίθετα, αλλά παντού μαζί. Πλάτ του ένα στον άλλον παντού, αλλά όπου χρειάζεται μαζί σε όλα. Ακριβώ εκεί ήταν μαζί, ομοφόνο όλοι, ούτε καν τι βάλαν στη συζήτηση. Και δεν μιλάμε για το σοσιαλισμό αυτέ τι τροπολογίε, για τώρα είναι. Για τον καπιταλισμό. Ξέρω, ξέρω. μπορούσαν να τι εφαρμόσουνε, άμεσα θα έπαιρνε ανακούφιση ο Δανειολήπτης, αυτός που βροστάει στο ΜΕΦΚΑ, αυτός που του παίρνει το σπίτι. Ποιο θα πάρει ανακούφιση, το... παιδί μου, η έννοια τους είναι να πάρει ανακούφιση η Τράπεζα, άσεμος τώρα. Η Τράπεζα, άσε με χαίσαι με μεγαλύτερον. Ωραία φίλε μου για το <laughs> αφόδευσα και τελευταία στιγμή, σωραία. Καλό μεθημέρι. Έλαβαστολή. Έλα. Να σου πω, έχει ένα δίκιο η κυρία Κλί Όποιο κλέβει για λίγα στα 16, στα 20 μπορεί να σκοτώσει για λιγότερα. Η κλιμάκωση στα πράγματα είναι υπαρκτή Δηλαδή, στα 20 ξέρω εγώ αν κρατάει στεκούρη, στα 50 γίνεται Υπουργό. Η κλιμάκωση του εγκληματία. Όπω και εμεί παλιά ξέρω εγώ με σε κράτη μαγέκει. Ναι, ναι, ναι μεγάλο ανέλκα να σώσω κάτω στο Ηράκλειο, να φτιώσουμε. Και τα παιδιά τα συγνάκη, τα λέγαμε τότε στην κατανάκια. Έχει γυφάκια τα λέγαμε με πηγαίνουμε με σχολείο. Τώρα δεν πηγαίνουμε σχολείο, τα λέμε ρομά, αλλά θα πυροβολούμε. Υπάρχει εξέλιξη στην κοινωνία. Υπάρχει βλέπεις. μια εξέλιξη στην κοινωνία, δεν είναι το ίδιο, έτσι. Δεν είναι το ίδιο, υπάρχει μια θετική έτσι εξέλιξη στην κοινωνία, να χαθούν τα σιχάματα, τα καθάρματα. Πού θα μονήτρε. Εκεί τι καλοκαίρι είναι διακοπέ. Έι, ναι, από τώρα βρίσκουμε σκαμπό και πάλι. Στην Ελλάδα φέτο το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. Ναι, γιατί στην Goldman Sachs σαν παραλία θα, θα νιώθουμε κρίση. Το είπα άδωνι. Δεν τοπε. Μια φορά πάρα κάνω μπάλισμα παραλούσε, δεν μαξάξα από το δοκιμάζα. να θέλασε κάνει ένα δείγμα, είσαι billionε, είναι ωραίο πράγμα αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι, Ενώ... Κρίση Ενώ... αλλιώ Λούτσα... το γράφουμε μήνυμα το κρίση. Ενώ στη λούσα δεν νιώθουμε κρίση. Ε, όχι κάπου, οσιλούσα νιώθουμε πλέπα. Είναι α πριν την αλήθεια νιώθουμε κρίση την κρίση στο πετσί που λέμε. Αυτά ακριβώ. Η ορθογραφία Είναι τη μεγάλη οδησία, Η ανορθογραφία να δει τι κάνει. Άστο. Θέλει να γίνω το Να σου γίνω να να μου γίνει. Να φύγετε! Να πάτε αλλού! Σαλό μου, Αποστόλη. Σαλό μου, Σαλό μου. Είμαι ένα φόλου που σε παίρνει για το γνωστό θέμα. Α, γι' αυτό πήρε? Γι' αυτό. Δεν πήρε για κανένα άσυλο, το πήρε για αυτό το γνωστό. Το γνωστό. Αχα. Ανομία, τέλο. Πάλι? Πάλι τέλο. Είχε τελειώσει παλιότερα. Πάλι καλά που η δημοκρατία πεθαίνει στο σκοτάδι. Γιατί? Γιατί με τι παρακολουθήσει των Νατάλων μαθαίνουμε τι γίνεται και δεν πεθαίνει η δημοκρατία. Στο σκοτάδι όμω πεθαίνει, είπαμε. Δηλαδή το πρόβλημα είναι, το είναι να μην με πεθάνει με στο φω. Μου αρέσει να πεθαίνει το φω και δεν πεθαίνει η δημοκρατία. Πολύ απλά τα πράγματα. It's so simple, σαν τα μπλουζά και τα παλιά. Ok, Εντάξει. a asociałany się? Ναι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Έχω πάρει τον Jedi της αριστεράς. Να, τέλος το τεντάι τη αριστερά. Τέλο πάντων. Το Σάρουν τη Σάπιτα. Σάρωμα. Σάρωμα, ακρέω. Ναι, ναι, εδώ πήρατε. Ε... Καλά πήρατε. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνω το σεμνό. Καλησπέρα σε πήρα για να σου ξαναπώσει χαρητήρια για την παράσταση τη Σαβρό. Ευχαριστώ. Πέρασε καλά. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ναι. Θα είπα και εκεί, Φ. αλλά. Ει... Και εκεί. ναι, ναι. ναι. Ποιο συζητάμε. Γεμί... Ήμουν αυτό μπροστά σου με την μπλούζα κουνούμαλο. Α, κατάλαβα. Με το μακρύ μαλάκι. Τώρα το κούρεψα. Τώρα το κόψω. Αυτό είναι το φλόρυκο. Να κατάλαβα. Ναι, το φλόρικο. Έτο μουσάκι που Λίγο, ίσω, λίγο okay. ξυριζόφατσα που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, αυτό. ακριβώ. Μα αυτό που άργησε, δεν ξέρω να το θυμάστε. Το, το, το, το, το, το Μάρι. Καταρχά, συγχαρητήρια και για σένα και για τα παιδιά, δηλαδή, ήσασταν υπεροχή Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε. Και μπράβο σα. Τα τραγουδάκια αυτά που έπαιξε, ειδικά αυτό με το Μωυσή, μπορούμε να τα βρούμε κάπου. Δεν τα έχω ηχογραφήσει ακόμα. Είναι καινούρια. YouTube. Ναι, στα λινοφρένια. Ναι, ναι. Ο τζεντάι είμαι. Η και. Πες το, μαλα*** το θέμιο να σταματήσει να ρηλίφει την πωφήλιο. Νομίζω ότι είναι η Τζένιφερ Λόπτες. Keep it moving, put your up. Και θα ήθελα να προτείνω και ένα βιβλίο για τους του ακροατέ τη εκπομπή του Σάκη του Μουμτζή, κόκκινη βία. Του <ΣΣ> Σάκη του Μουμτζή, να προτείνει από την κουβίτια δικιά μα. Ναι, ναι, είναι πολύ καλό βιβλίο. Όπω να πέρετε κουβίτια του Πορτοσάλτε, θα το εκτιμούσε. Είσαι καναγίδι δεξιό, μήπω. Και αυτό το μαλάκα που πήρε προχθέ και έλεγε για βλάχο και τέτοια να πάρει τι ψύρε του και να πάρει μια γωνία να παίξει. Εντάξει, άστορα, και παράτα μα. Άντε, είσαι ο Τζεντάι και κάτι έγινε. Επειδή είσαι ο Τζεντάι. Να σου. Έλαφοντο λεπτά κουνούπ εδώ. Έλανο κουνού. Όποιο κλέβει για λίγα στα 16, στα 20 μπορεί να σκοτώσει για λιγότερα. Για κλωστέ είναι εκεί πέρα με το Sky όλοι. Είναι να παίρνει φορά και να του δάμώ μα αλλαγή να λένε. Στο Sky είναι αυτή. Νομίζω δεν είναι στο Sky, αλλά δίνει είναι εξετάσει για να πάει στο Sky από ότι κατάλαβα. Ακόμα έπρεπε να το πάρουμε το κορίτσι. κορίστρο. Έδωσε εξαφαίζει τι εξετάσει. Νομίζω μετά από αυτό άνοιξε ο δρόμο. Έλα, φέπιασα. Έλα, τι έγινε. Εδώ πριν Λονδίνω. Πού πήγε τώρα, Θυμάσαι που σε έπαιρνε, συχνά είμαι τώρα 1,5 χρόνια στην Ελλάδα και δεν σε παίρνω. Στην Ελλάδα, στην, τι βλέπει, τι έδειε. Τι δουλειά μου εδώ. Άκου να δεις, έκατσα 10 11 χρόνια εκεί και μετά είπαν άρθε εδώ. Έκανα διοτσούβα, ψώνησα και ένα ξένο άντρα και γύρισα πίσω. Από που είναι ο ξένου, Αγλό. Καταλό. Ήταν Ιταλό βρήκε στην Αγγλία; Ε, τι θέλει να βρει, άγλο μου. Σωστό, που να βρει άγκλο στην Αγγλία. Όχι, το Λονδίνο δεν βρίσκει στην Αγγλία, εντάξει. Καταλό, έ. Τι μαφιώζω τι είναι Όχι, δεν μα φιώζω. Ναι, Ήνε, είναι, είναι λίγο ψιλοφλόρο, είναι Για να λέμε και την αλήθεια. Δεν πειράζει. Άκουσα, ήθελα να σου πω. άκουσα τώρα το παλικάρι που προφανώ είχε παρηχτέ και τον άκουσα τώρα από το Λονδίνο. Αγωνιστικού χαιρετισμού. Παρενθετικά να πω ότι 10 χρόνια πριν όταν γινόταν ο κακό χαμό, πλήνανε την ΕΡΤ. Μνημόνια, παραμνημόνια. Προσπαθούσαμε να συντονιστούμε τότε που είπε κι ο Φήμιο, ήμασταν λιγότεροι. Ήταν κάτι εφοπλιστάδε στην αρχή και κάτι που σχόντουσαν για ένα μεταπτυχιακό και γυρνώσανε. Και κάποιοι που προσπαθούσαμε να δουλέψουμε. Τέλο πάντων, τότε η κ Παρα πολύ χοντρά, χοντρότα και υπάρχουν σκηνικά έξω από την α ρωτήσει του παλιότερου, αλλά χαίρομαι που τουλάχιστον τώρα κάτι γίνεται. Θέλε τώρα, γίνει κάτι. Και μάλλον πάμε στι κυπρέε, γιατί με του Έλληνε είναι δύσκολο. Αλλά ελπίζω όλοι να φιλώσουμε παιδιά, ξέρει, αδελφό και αδελφό και Έλληνε, είμαστε και τα λοιπά. Φιλόγιο. Να βγουν στα σωματεία, όσοι είναι στην Αγγλία. Άλλωστε να πούμε. Είμαι εδώ στην Ελλάδα τώρα και έχω αρχίσει να ξαναζω τη χαρά τη λαγική. Πάμεσα μαλά και στο supermarket και ψωνίζουμε και είσαι με το σύστηκε το εσά και ακούκε τη μουσική, ξέρω εγώ χριστογενιά. Και νομίζω ότι κάτι κάνει. Πήγα χτε στη Λέκη, έριξα ένα καυγά με έναν 70η παλιό πασόκο που μου το παίζει αριστερό, χειροκροτάγανε γύρω πάγκη. Α, το χέρισε. Ήταν άνθρωπο ρε παιδί μου. Ήρθε αυτό με κουστομάκι, ξέρει τώρα προεκλογικά, και και χαιρέταγε και έλεγε Καλησπέρα σύντροφη. Α, ωραία. Είδε στη Λέκη τι πετυχαίνει, ενώ στο σούπερ μάκετ πας τον Άδωνη. 062 το νούμερο 6. Άι, Τίποτα τον Άδωνη και τα κρίσιμα σε. Μαλακίη στα αγγλικά. Και λέει Καλησπέρα σύντροφε, έπαιρνα κάτι καρότητα, τον κοιτούσα. Αν μαγκωμένοι άλλοι, του λέω από του κανονικού του συντρόφου, εσύ είχε άλλα Εγώ μου λέει είμαι με το παλιό το πασόκ, το ορθόδοξο. Μην του βλέπει αυτού εδώ, είναι φίλο. Του λέω καλά, ρε, εσύ, είσαι με το πασόκ, είναι ηλικία σου ακόμα και δεν τρέπεσε. Εγώ είμαι αριστερό, μου λέει. Έγινε χαμό. Χαμούλη, χαμούλη, δηλαδή από τα φοιτητικά μου χρόνια. Τώρα ξεκάβλωσαι. Ξεκάβλωσαι, ναι, μετά από 11 χρόνια Αγγλία, μάτι Μπαναγία. Να είσαι καλά. Το, ωραία πράγμα, κλού... είδε η Ελλάδα μα. Να καταδείσαιξω. Πηγαίνουμε όλοι στη λαϊκή και το κλου πάω δίπλα να πάρω μιλαράκια και μου λέει ένα άλλο Ο μου λέει: Ξέρει που είναι η μόνη πραγματική σύντροφο. Τα περίμενα, θα μου πει μια μαλακή. Ξέρει κλασικά στο και αυτά. Τι λέω, που είναι, Μου λέει στα εξάρχια. Ωπα λέω στη λαϊκή, τι γίνεται. Βέβαια, του είπα και για του δικού του τα δικά μου. Ο καθένα είπε τα δικά του. Δεν με νομίζω μακρυγορεί λίγο. Λοιπόν, κατάλαβα το πιαστικά. Μην με ακρηγορώ. Φιλιά, ρουφιχτά. Ζήτω, η επανάσταση. Ναι, Μωρή, καλά, μην ξεσκεφτεί. Έλα έλα, έλα, έλα, έλα. Γεια, γεια. Yeah, yeah. Έλα πω όλα ρε! Έλα ρε! Λοιπόν, να σου πω κάτι, εντάξει, ωραία τα πω ο για το Κτίνος Πώ να τον ονομάσει τώρα εδώ μέσα Κτίνος που φοράει μάλιστα και στολή τη προστασία του πολίτη. Άκουσε, είπε ο Τσάρτα. Γιατί να ακούω τι λέει ο Τσάρτα. Γιατί αναφέρθηκε στο κουτσούμπα. Το κλείνω το καπάκι του ταλέτα όταν βγαίνω. Το ναι, είπε ο Τσάρτα ότι αποκάλεσε κτήνο στον άνθρωπο, κομμουνιστικά πολιτόματα, στα ελληνοφατήσε και κάτι τέτοια. Ε, εντάξει, ο Τσάρτα το πει, Ναι, ναι, μπαίνω σε τσάικ και να αέκ. Άκουν, αλλά τι θα σημασία έχει μπαίνω σε τσάικ και σε αέκ. τον βρίζουνε, τον γκράζουνε και αυτά. Και θέλω να πω σε αυτόν τον το και ρε μαλάκα. στην ομάδα που είχε τον κουντούλη, τον εσωρίδη, τον παλόπουλο, τον βασιλίου και όλα αυτά τα κομμουνιστικά πολυθώματα. Έτσι, μια τρήκα, γραμμένο, χεσμένο. Κατέφαμε τον φαΐλο να πάρει και, πάει να Καλά, πήρες, και... Το γιατί μια και και για αυτό τον διότι διάλογο λέω. Ναι ναι ναι. Το μαλάκι το διολιάζει. Είμαι το γράσι με. Αγοράζεις δέκα. Αγοράζω παλιά. Αγοράζω παλιά. Α, ah, συγγνώμη, <coughs> παρακαλώ. Χωράζει 10 λίτρα, γιατί για 10 λίτρα είναι όλη η ιστορία αυτή. 4 ευρώ. Και τα πουλά 20. Δηλαδή, το κράτο μαζί με του πετρελεάδε. Το πουλά 20. Και βρίσκεται ένα παλικαράκι 16 χρονών μόνο. Και δεν σε πληρώνει. Και εγώ ρωτάω. Και μιλάω πολύ σοβαρά. Και στου δικάστε αυτό. Ποιο από του δύο είναι ο κλέφτη. Αυτό που αγοράζει 4 και πουλάει 20. Ή το παλικαράκι που προφανώ το έκανε αυτό που έκανε γιατί δεν είχε. Το θέμα δεν είναι ποιο είναι ο Το θέμα. Με είναι πιο σαφά τη σφαίρα. Άστο. Όχι, όχι. Πάντω, αυτοί που λένε ότι το παιδί έκλεψε, γιατί είπε και αυτοί οι δημοσιογράφου που παίρνουν 4 και το πουλάνε 20. Δεν, Δεν ξέρω. Το ξέρω. Το ακούσαμε. Δεν το παιδί... ε, το πριν. Αυτή η μαλακισμένοι δημοσιογράφου είπε ότι το παλικάρι έκλεψε για 20 χρονών 15 και στα 20, ξέρω εγώ τι θα έκανε. Όποιο κλέβει για λίγα στα 16, στα 20 μπορεί να σκοτώσει για λιγότερα. Είναι... Και είναι από 11... του υπάρχουν... συνδετιμό στη κόμμα, μάλλον. Όχι, περίμενε. Το 1978 ή 79 ή 15 χρονών. Δεν θέλω τη πάει... ιστορία σου. Όχι όχι, όχι, όχι, για, όχι, όχι, όχι, για όχι, όχι. δεν θέλω καμία ιστορία, για. Αν υποψηστό. Μην υποψιάζεται. Πωσάνει στη Βουλή Τύρων και ψηφίζουν νομοσχέ που μα αφορούν. Θα πέσω από τα σύννα. Αν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα καταρχά. <laughs> Πώ θέλει να του δίνει να δημοσκόπησε τώρα το κεντρικό. Πώ σου του δίνει. Ναι, ναι, Πόσα πόσο θα είναι μπροστά. Νομίζω τον βγάζει και είναι κινή του Survivor All Stars. Και το Mundial από τι διαβάζω. Και το Mundial, και του Mundial. <laughs> αυτό θα το πάρει. Να σα πω, εντάξει, ήλθε τώρα να ασχοληνούμαστε άλλο με αυτό το δυστυχισμένο τίποτα. Που πήρε τα λεφτά μα, τα είδασε σε δημοσκόπη, σε φυστέ στα κανάλια, στα δημοσιογράφου. Εγώ, πια, έχω πάρει την απόφαση από του νεοδημοκράτε που ξέρω να του ζητάω να μου ζητήσουν συγγνώμη. Να απαιτώ δηλαδή να μου ζητήσουν συγγνώμη που μου φορτώσαν αυτό το γύφτο που καταδέχτηκε να πάρει. Πόσο πήρε, 30 χιλιάρικα για λίγε ρίζε ελιέ. Που έχει επιδότηση. 30 χιλιάρικα Πώς... για λίγε ρίζε ελιέ δεν λέγεται, δεν υπάρχει. Γιατί, τι εννοεί Μάλλον είναι παραπάνω οι ρίζες ή παραπάνω τα λεφτά που πήρε. Τα δεν ξέρω. Ναι, θέλω να πω, αναλογικά δεν ισχύει. Αν για λίγε ρίζε ελιέ πέρανα Γέκανε εσύ μια αίτηση να πάρει πετρέλαιο φέτο, να σου πω εγώ θα το πάρει. Και έτσι, παιδί, ένα αρχίδι παίρνει που λέει ότι είναι για όλου. Ένα αρχίδι. Ε, μάται 500 κριτήρια σου να πάρει, θα πάρει πετρέλαιο <σχ> θέρμα τη φέτο. Το πήρε και εσύ τα αρχίδια, να φανταστώ. Ναι, γιατί το πήρε. Το πήρε, σ... αλλά σε στάθηκα. Ήταν σεστό το <σχ> αρχίδι. αρχίδι. Ωραία, ωραία. Να σου πω κάτι, μην ανησυχούμε. Μην ανησυχείτε εσεί δηλαδή εκεί. Αυτό θα είναι και πάλι, γιατί έχει γίνει πολύ σωστή η προεργασία. Τον έχετε ετοιμάσει πάρα πολύ ευτυχώ τότε. Με το το πολύ όλοι οι ίδιοι είναι, ακού και το φίμι Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή, εντάξει. Και είναι πολύ στενοχωρημένο. Ποια ήταν η νόκη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ε, εντάξει. Που τον να φύγει και γίνε ρόμπα ο μάνα. Γιατί η ρόμπα έγινε. Ε, δεν θα τα βάλει, βέβαια, αυτά που σου είπα. Γιατί, ε, δεν μπορώ να βάλω και μια ώρα που μιλάμε, θα βάλω κάτι. Ε, ε, ναι, θα βάλει κάτι, αλλά αυτά να βάλει όμω που σου λέω. Γιατί κατά το ίδιο